και σας βρήκαμε Και σήμερα από τη Θεσσαλονίκη Ελληνοφρένεια Πάλι η Ελληνοφρένεια, πάλι από τη Θεσσαλονίκη Είναι μια μέρα πριν τα φώτα Είναι ορταστική και σήμερα η μέρα Όπως όλες αυτές οι μέρες Λέμε Κάλαντα Ναι έξω Λέμε τα παιδάκια τα. τα είδαμε Στη Τζιμισκή λοιπόν. Μαύρα Χωρί αποδείξει, να το πούμε και αυτό. Ναι, δεν κόβουνε. Εμεί καταγγείλαμε. Καταγγείλαμε πέτα. Τρία-τέσσερα τα μάζεψε Κατα... η αστυνομία. Ναι, τα χλωτήσαμε κιόλα. Κάναμε ό,τι μπορέσαμε. Δεν καταλαβαίνω. Να... Όχι, μετά, μετά βγαίνουν. Το... Γουλουρα... <laughs> ναι, ναι, μετά να βγαίνουν το κράτο, α πούμε, επειδή θέλουν μαύρα αυτά. Όχι, τιμολόγιο. Κάνει μια προσπάθεια. Γιατί δεν κάνουν όλα μαζί μια εταιρεία. ελεύθερη επαγγελματίε. Δύο είχαν εταιρεία. Ε, δύο είχαν, αλλά ήταν Όχι... 32. Οίκοι, πώ λέγονται τώρα. Οίκοι, οίκοι. Είχαν μια οίκη, αυτά σώθηκαν. Τα υπόλοιπα έχουν ήδη. Και ευτυχώς για το καλό της οικονομίας Πήγαμε μετά στο Τσίπρα, είχαμε συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα το πρωί να εδώ στη Θεσσαλονίκη αν δεν ξέρετε Δεν είναι κακό Όπως είπε ο Μπάμπης πριν στην εκπομπή Ο Αλέξη Τσίπρας αυτή τη στιγμή εργάζεται ναι. Στο Υπουργείο Μακεδονία Στράκης Δεν νόμιζα. το είπε ολόκληρο ότι εργάζεται με δύο χέρια Και με τα δύο χέρια Α, εργάζεται δύο. Η Εικόνα μόνο να και εργάζεται δεν ξέρω ο Τσίπρας Και Ε, θα βοηθήσει τον τζίπρα μου. Το βλέπει. Εξεργάζεται πολύ να μην βάλουν ένα χεράκι. Λογικό, λογικό. Όντω το κάνει αυτό. Είναι σε μια απόσταση από εδώ ούτε χίλια μέτρα το Υπουργείο Μακεδονία Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Αλέξια, μα ακού, έλα. Ναι, έλα, έλα και πάλι. Έχει έρθει Και παίρνει δε... μαζί και τον Μπάτμαν. Αυτό με το μαύρο το φουστάνι. Το. <laughs> Πώς το λένε, το Μούση, το Μακρύ Ο Άνθημος Α, δεν είπα Δεν ξέρω Το Μπάτμαν, δεν το λες Μπάτμαν Πώς το λένε, άλλα ρούχα φοράει ο Μπάτμαν Όχι τα ίδια, Απλά δεν φοράει βρακάκι απ' έξω Έχει ένα σχέδιο Εντάξει Δεν ξέρουμε ακόμη τι γίνεται Για τον Batman ξέρουμε, το φοράει απ' έξω Το Μπάτμαν Ναι Και σώζει τον Gotham City, εδώ είναι το Με Μακεδονίας είναι. Έχουμε ανέβει και χτες και σήμερα και αύριο η Ελληνοφρένη από τη Θεσσαλονίκη. Εκπέμπουμε από το 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Κάτω όπως θα ξέρετε 97,8. Περιμένουν εδώ ένα κύμα ψύχους. Σήμερα είναι λίγο πιο ψυχρή. Η ατμόσφαιρα από ότι χτε, αλλά πάλι έχει έτσι έναν ήλιο με κάτι σύναφα, το γνωστό παιχνίδισμα. Το Βάλαμε κασκόλ πιο... να το πούμε και έτσι. Ε. Βάλαμε κασκόλ να το πούμε και έτσι. Και συμφορούσε και από χτε. Εσύ φόρασε κασκόλ και τον Αύγουστο, δεν έχει να κάνει. Ναι, αλλά ταιριάζει. Ταιριάζει. Αυτά Άσε, είναι που βάζει και σε μια ξαπλώστρα μετά. Αν σε κασκόλ και με το παρεότα κλεισμένο. Είναι απορροφητικό, σένα. είναι καλά. Ναι, ναι, ναι, ναι, όντω απορροφάνε. Έχει έρθει μια ακροάτρια που την ακούν οι ακροατές της Αθήνας Συνέχεια, η Φωτεινή Και της Θεσσαλονίκης η οποία είναι δασκάλα, ακούνε. ναι, ναι, ναι Η οποία είναι και δασκάλα Έτυχε να είναι αυτές τις μέρες εδώ και την έχουμε εδώ στο στούντιο Πες ένα γεια από εκεί, θα ακουστεί Καλημέρα Καλημέρα, βραχνή, σε Θεσσαλονίκη Έφτιαξε τη φωνή στο ψώνιο για να το πει Δεν το πέτσι, το πέτσι Πήρε Ανάσα και το Έκανε παύση Ανάσα. Καλημέρα. Κατευθείαν. Δεν ιστάω στρώμα. Αυτά και με αυτά θα έρθει και ο Βασίλη ο Ταρίφα. Βλέπω να ανέβαινε το Σαλούνικο διάφορο τώρα. Στη παρέα. Και έχουμε εδώ η καλεσμένο. Η ΣΥΡΙΖΑ μην έρθει. Δεν <laughs> <laughs> <laughs> <θα> θέλω <θέλετε> τώρα. <laughs> Βέβαια εδώ θα είναι. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλο ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ. εδώ. Και έχουμε και καλεσμένο. Του είπαμε να έρθει ένα συνάδελφο. Το Ήμασταν μαζί παλιά στο ΣΚΑΙ. Μετά ακολούθησε άλλου δρόμου. Πήγε στο εξωτερικό. Ε, γνωρίζει το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ όσο. Κανείς ή ελάχιστη, είναι ο Νίκος Παπαχρήστος. Ο, ο Παπα Παπα είναι κοντά μα. <laughs> <laughs> Γεια σου Πάμπη. <laughs> Πάμπη, καλησπέρα. Ο Νίκος, ο Παπαχρήστος είναι εδώ. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Ε, πιο, πιο, πιο κοντά, κοντά πιο στο, πιο στο μικρόφωνο. Φίπε, πριν ο Αλέξης, πιο κοντά στο μικρόφωνο. Και εσύ απομακρύνθηκε. Ο Αλέξης Γκαμπέλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Γκαμπέλης, το είπα σήμερα. Γκαμπέλης. Ο Νίκο παρακολουθεί τα πάντα, ξέρει Άγιο Όρο, Πατριαρχείο, όλε τι Μητροπόλει Ελλάδο. Οπότε ε, και επειδή αύριο είναι και μέρα. Πολλού σουπερείρωε να το πούμε. Πολλούς, ναι. Ναι. Να συννοηθούμε. Και επειδή είναι μέρα εορτασμού και μάλιστα στο Άγιο Όρος έχουν Χριστούγεννα πότε. Το Σάββατο. Το Σάββατο έχουν Χριστούγεννα. Το θες πιο κοντά στο ε, μικρόφωνο. Ε, θα άρχισε πιο κοντά. Το δε, σάββατο. Δεν θα, σάββατο. Δεν θα το ξαναπούμε. Είμαι, είμαι αρκετά κοντά. το πω. μικρόφωνο. Έχει πατήσει κάποιο το off. Θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, θα μείνει. Μέχρι να τα φτιάξουμε εμείς εδώ τα συστήματα, μια ακροατρία μα έστειλε κάτι δωράκια. Σε μένα δηλαδή ένα μικρό τσαντάκι εδώ, χάρτινο. Τσαντάκι λέγεται χάρτινο, αυτό. Και φακελάκι. Και έχει μέσα σηματάκια του Λένιν και τη Σοβιετική Ενώσεω Μας από ένα στέρι. Είναι αυτά τα που τα καρφιτσόνα. Ο Μπουτάρι δεν αυτά. Και γράφει στο, στο μηνυματάκι που έχει αφήσει τα αισθήματα είναι αισθήματα, τα προσώπατα προσώπατα και τα σύμβολα σύμβολα. Μέρη Γεωργοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρελήφθησαν, τα έχουμε εδώ, τα έχουμε φορέσει κιόλα σε όλα. Στα στήθια μα. Ναι, ναι. Υψώνουμε τι γροθιές. Το τραγούδι που ξεκινήσαμε το έχει επιλέξει ο Αλέξη εδώ. Τι ήταν ακριβώ. Αυτό είναι το συγκροτήματος που έχει ο Κωνσταντίνο, ο, ο γιο του θανάει, ο Παπα κωνσταντίνου η Λάρκο. Mm -hmm. ε, θυμάσαι τίτλο. Victims of System. Ω, oh, πάλι oh. τα συστήματα, πάλι τα θύματα. Θύματα του συστήματο. Θύματα Αλένα. του συστήματο. Πάλιστα. Ε, έχουμε στείλει ένα ηχητικό, Αλέξη, να το βάλουμε αυτό. Σου πει, το οποίο αφαινία. το είχαμε φτιάξει πριν ναι. δύο χρόνια, τον είχαμε ξανά στείλει. είχαμε καλοκαίρι και επειδή και τότε το μετρό. Τρία χρόνια, χρόνια πριν τρία χρόνια. Έχουμε και τη φωτεινή να μα διαφώνει. Από το, με... το καρέγκλα, πες καρέγκλα. Τώρα θα βάλουμε το ηχητικό θα το φτιάξουμε. Και τότε το μετρό τη Θεσσαλονίκη το είχαν ανακοινώσει πρωθυπουργείο Σαμαράς Σαμαρά, το φτιάχνανε, κάνουν διάφορα. Εμεί είχαμε φτιάξει πώ θα είναι. Ε, πώς θα νιώθει κανείς και τι θα ακούει όταν μπαίνει μέσα στο σειρμό του μετρό της Θεσσαλονίκης, δηλαδή δεν ξέρω σε πόσες δεκαετίες από σήμερα, αλλά μήπως από πριν είχαμε φτιάξει το ηχητικό απόσπασμα. Θα μιλάει ο κυβερνήτης αμαξοστοιχίας. Δουλεύει τούτο, αργωνό. Άμε Επόμενη στάση, άγαλμα Βενιζέλου. Επόμενη στάση, Αγία, Αγία, Αγία Σοφία. Επόμενη στάση, Παπάθου, χαλαρά και ομαλά, έξω τους μπρος δεξιά. Επόμενη στάση, μα όχι προσοχή στο φαντάκι, μεταξύ βαγωνιού και πιζουλιού. Επόμενη στάση, νομαρχία Attention please, πηλειόμενη σκάλα για να ελπιστείρε ρεμπρό. Elevator <Συρίζει> Επόμενη στάση, τα λαμαριά Μαλάκα, εσύ με το φραπέ, το χέρι μέσα να φέγουμε Και πιάνει το ραντάρ, Πάμε. στάσει, με άπο, μουγάζω με σκαλί, του γρού προς τα, ανόδου στην επιφάνεια, τα 7 λεπτά, μαλάκα. επόμενη στάση, επόμενη στάση, επόμενη στάση, εισόδημα, αγερνάει πουλαράκια, αγερνάει, επόμενη στάση, τούμπα. Next station, Κατεβαίνει κλαράκι Το καλό Gling, glang, glang, glang. Επόμενη στάση Τάσα Κάπως έτσι θα είναι ε. το τρένο Κάπως έτσι είναι τώρα για αρχή ε, Τώρα δεν είναι χώματα και τρύπες πάντου έτσι είναι. Μήπω είναι έτοιμο και ο Τσίπρα ήρθε να εγγενιάσει κρυφά. Όχι, θα κάνει το πρώτο ταξίδι, δεν είπαμε. Άχι. Πρώτο ταξίδι. Πρώτη διαδρομή. Πρώτη διαδρομή θα την κάνει ο Αλέξη Τσίπρα και θα έχουμε και τα σχετικά. Λοιπόν, Νίκο. Ε, Διορθώθηκε το πρόβλημα του τεχνικού. Δεν ήταν τεχνικό πρόβλημα. Τι ήταν. Εντάξει, εδώ οι άνθρωποι έχουν εμά του συνασπισμού. Κάναμε εμεί εδώ μια εισβολή. Για πε καλημέρα. καλημέρα. Ναι, καλύτερα από πριν. Έχει, καλύτερα από πριν. Είναι και άτομο το παιδί, είναι λίγο άτομο. Yeah, δεν με ακούω. Ε ε ε εσύ δεν έχει σημασία. <laughs> <laughs> <laughs> τα ακουστικά σου δεν είναι καλά, θα τα φτιάξουμε. Εγώ ακούω καλά, από όλα καλά. Η είδηση ευχάριστη για την πόλη. Η μια δυσάρεστη είναι ο καιρό. Μην δυσάρεστη. Γενικώ το συζητάνε όλοι. Η άλλη ευχάριστη είναι ότι είναι ο πρωθυπουργό τη χώρα oh, yeah. εδώ και έχει έρθει. Έχει έρθει ο οικογενειακό από ό,τι μαθαίνουμε. Ε <laughs> ισχύει, δεν ισχύει αυτό. Όσοι γνωρίζετε. Δεν θέλω να παίρνουμε σε κουτσομπολιά. Όχι, αν έχει έρθει οικογενειακό. Έλα τώρα. Και αύριο θα, κάνει, θα γιορτάσει τα Θεοφάνια στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, θα βουτύξει. Ε, προφανώ. Να πιάσει. Ω άλλη Μανταλένα. Άντε. Ω άλλη Μανταλένα θα τον σπρώξει κάποιο, θα βουτύξει, θα πιάσει στο Σταυρό και θα έχει. Ε, αν και δεν πιστεύει σε αυτά. Αλλά θα πάει να γιορτάσει τα Θεοφάνεια στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά. Έλα καλή τώρα. Δεν, ο, δεν πιστεύει. Μπορεί να το κάνει και α μην πιστεύει για το λαό του. Εδώ είχε αφού το περιστέρι πριν τρία χρόνια, δύο πότε ήταν. Στο Ομπειρέα κάτω. Αυτό είναι αριστερή κίνηση. Το Το ένα περιστέρι. ένα περιστέρι. Είναι ε, και, είναι 11 και... εκατομμύρια Έλληνες όχι, ένα όχι, περιστέρει είναι και μά? το μόνο που απελευθέρωσε από τα δεσμά του Ένα δεν περιστέρει 11,700 αφήσω. Αυτό, mm. καλό είναι ε, α, Θεσσαλονίκη είναι η τρόποι που μπορείτε να επικοινωνείτε είναι η εξής Στέλνετε μήνυμα στο 19,650 για SMS Και στούντιο παπάκι Και το μήνυμά σας στο Αυτό είναι Ριαλεφέ, F... όχι. Το... όχι. Και ένα άλλο δεν έχουμε, ένα εντερνευτικό <laughs> Δεν ξέρω όμω επειδή είμαστε Θεσσαλονίκοι τι ισχύει από όλα αυτά Ίδιο θα είναι, ίδιο το Αθηναϊκό είναι ναι, ε, Ποιο είναι το Αθηναϊκό, δεν θυμάστε το γράφει εδώ Real FM παπάκι Studio Real F... ναι. Ρε παιδιά τόσο καιρό δηλαδή δεν το έχετε μάθει έλεος. Στείλτε εκεί που ξέρετε που στέλνετε στο και στην Αθήνα Το 54% ε? δεν ισχύει που είχαμε Δεν μας. ισχύει το έχουμε Ρε παιδιά α... Α... ήταν πολύ εύκολο το 54% Τρει μήνε το έχουμε αλλάξει Ωραία Από σύμφωνη αλλά ήταν παιδιά, εύκολο το 54% Γιατί 19,650 Γιατί αλλάζουν αυτά Θα πάμε σε διαφημίσεις για να ακούει και η Αθήνα κάτω Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά Ερχόμαστε με τα υπόλοιπα. Εδώ, εδώ, εδώ οπ, νύφι οπ. του Θερμαϊκού. Εσύ, γάμπερο. <laughs> <γάμπρος. laughs> Νίκο, <laughs> έχουμε τον, <laughs> τον. τον Νίκο Παπαχρήστο. <laughs> σε ακούμε Έλα, τώρα. Τώρα, θα τώρα. Τώρα, τώρα σα ακούμε ε, κανονικά. Ε, τώρα δε δε δε δουλεύτε. Παιδιά δουλεύει. Σα είπα να βάλτε γεννήτρια. Τάκ, τώρα βάλω πετρέλαιο. Ο τίτλος είναι Από άνθιμο σε άνθιμο. Oh, διότι φεύγει από πρέσει. εδώ, ε, βέβαια. Φεύγει από τον άνθρωπο Θεσσαλονίκη και, και πάει, πάει από εκεί. Να τον άνθρωπο Αλεξάνδρου Πόλεο. Τα Χριστούγεννα στο Άγιο Όρος πότε γιορτάζονται. Το Σάββατο. Γιατί έχουμε καθυστέρηση εκεί. Ε, γιατί είναι το παλαιό εορτολόγιο. Mm. Και Σάββατο μεθαύριο έχουν Χριστούγεννα. Ακριβώ. Και πώ τα γιορτάζουν στο Άγιο Όρο. Δέντρο τέτοια καλά. η γαλοπούλα, καλοκάρι, λίγα Αυτό θέλω να μα πει. Γιατί απορρίσσε. Μα τι έχει. Μην αποειεροποιείτε. Εμεί, παιδί μου. Ερώτηση πανετών έχουνε Ε... Χωρίς δεν λέω τώρα Ωε... αγοραστώ αν φτιάχνουν οι ιερεί. Θα πηγαίνουν οι Προσκ... Α, πηγαίνουν οι προσκυνητές. Ε, βέβαια, θα το... πηγαίνουν τα του. Ναι, ε... αλλά δεν είναι νηστεία. Το κάνει να φάνει αν οι προηγούμενοι ή πηγαίνουν. τελικά από την εκκλησία. δεν, ε, η αλήθεια, δεν, σχέση. δεν, θέλω να δεν έχει σχέση. Ε, είναι αρκετά όσα ξέρω. πώ θα γιορτάζουν τα Έχει η Το βράδυ. <Σ' σεί> γιατί τη <τίσαι σιγογράζον σείς> την γαλοπούλα, <γκρυπνια. σείς> θέλει πολλέ ώρε. Τι να περίμενα να μάθουμε πέντε λεπτά. έτσι γίνεται η πώ ξεκίνησαν όλα αυτά. Βάζει την γαλοπούλα από το βράδυ στου πενήντα και να είναι έτοιμη το πρωί. De... Λουκούμι. <σείς> γιατί δεν Δεν τρώνε κρέα το γιόρο. Γιατί. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Δεν τρώνε κρέα Αυτές μέρες ή ποτέ. Ποτέ, ποτέ. ποτέ. Ε, όλοι γιατροί λένε. Πρέπει κάνει ότι δεν Περίμενε. Όλοι γιατροί λένε. Πρέπει, πρέπει να, να, και... να, να, να τρώει κρέα. Μοσχάρι κάνει για το αίμα. Λοιπόν. Κοτόπουλο για το στήθο. Δεν τρώνε και ζουν περισσότερο. Και αυτά που τρώνε πάρα πολύ ωραία. κοψαράκι, αυτά. δεν Λαδερά είναι μόνοι Ποιο ψαρεύει. Πρέπει να κάνουν όμως κάθε βράδυ, δεν είναι Ε, Ναι, ναι, αλλά τώρα είναι πιο. Είναι διαφορετικό. Και, και την επόμενη μέρα ακολουθούν το, το πρόγραμμα, το κλασικό των μονών ή υπάρχει κάποια άλλη. Όχι, όχι. Το πρωί θα φάνε το, το μεσημέρι. Βέβαια, επειδή ο Αποστόλη νομίζει ότι θα βγάλουν γαλοπούλα, δεν βγάζουν. Τώρα μήπω βγάλουν κανένα γεμιστό ψάρι. Αλλά δεν Επειδή έχει. Είναι, Πρέπει να είναι λίγο διαφορετικό, φαντάζομαι, το, το, το φαγητό ε, λόγω μέρα. Είναι πιο πλούσιο. Ναι. Είναι πιο πλούσιο και φυσικά σε ό,τι φορά. Άλλωστε τώρα εμεί και... εδώ συζητάμε με και ο Αποστόλη και εμεί με όρου κοσμικού και πόλη. Δεν έχουν το νου στο φαγητό. Και ύστερα, τώρα που είναι. Δεν, γιορτή, δεν απασχολούνται με αυτά τόσο. Τώρα ναι. που είναι γιορτή, ε, από είναι σαλάτες, πάρα πολύ προσεκτικέ. Έχει <laughs> παχύ <μ' αρκετή. laughs> Από, από σαλάτε όλο αυτό. Εγώ δεν τρώω σαλάτε, αλλά είναι ένα παχύ. Δεν τρώω. Έχει και ο Πάγκαλο, δεν αποστόλει. Τι δωματοσαλάτε με τα ψωμιά μα. Με πήρε ο Πάγκαλο. Ναι. Εντάξει. Το έχει πει, ε, μπορεί να παχύνει από. να τρώσει φιλέτο ψαριού ή... Το οποίο είναι βέβαια. Φιλέτο. Ο πάγκαλο, παπάρα, τρώει εντάξει, παπάρα. Ναι, εντάξει, είναι θέμα. Το θέμα μα δεν ήταν αυτό. Όχι, όχι, μια και ξεφύγαμε. Ε, είναι καλή εποχή για το Άγιο Όρος να πάει κάποιο τώρα. Ε, ναι, λέω, με όλο αυτό το καιρικό που έχουν. τι τελευταίε μέρε έχουμε ακούσει ότι θα έρθει. Τέτοι, όχι, όχι, σαν, πολύ σαν εποχή, λέω γενικότερα, σαν φύση, σαν. Ε, ο χειμώνα είναι πιο σκληρό. Και άμα δεν είσαι συνηθισμένο σε τέτοιε συνθήκε, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά η κάθε εποχή στο όρο έχει την μοναδικότητά τη. Γιατί έχει να κάνει και με ένα παρθένο τοπίο. Αυτό, αυτό είναι το Φυσικό καλύτερο. τοπίο και βεβαίω oh. και την ομορφιά των ίδιων τη αρχιτεκτονική των χώρων. Για να μπορέσει οποίες... να τα δει, να, να τα αναγυρίσει. Το καλοκαίρι, την άνοιξη, καλύτερα η άνοιξη, ειδικά για τα μοναστήρια που βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή. Είναι η καλύτερη η εποχή η άνοιξη γιατί μπορεί να περπατήσει και δεν Ποιο έχει πολύ ωραίο δρασία. μοναστήρι. Αν θα έχει ωραία φύση, φαντάζομαι, την άνοιξη. είναι Όλα τα μοναστήρια, Είναι οικοδομημένα σε διαφορετικέ εποχέ. Θα λέγαμε ότι έχουν κάτω ξεχωριστό. Και σε κάθε ένα μπορεί να δει κάτι διαφορετικό. Έτσι, το μεγαλείο και το, ο μεγάλο χώρο, ας πούμε, που καταλαμβάνουν τα κτίρια που ανακοιντήστηκαν στην μονίβα του πεδίου, ε, είναι όντω πολύ ωραίο να δει πώ έχουν ανακαινιστεί, προσεχθεί τα χειρόγραφα, τα κοιμήλια αλλά βλέπει και στη μονή Διονυσίου ας πούμε, που είναι ένα πολύ μικρότερο μοναστήρι στι τοίχου έξω από την τράπεζα τη μονή, την ε, αποκάλυψη και είναι μία που είναι του 1850 αν θυμάμαι η οποία έχει το πυρηνικό μανιτάρι αναφέρεται σε ένα σημείο Μαι, της αποκάλυψης αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό πως ο, ο είναι, ζωγράφος το μιζόν είναι, είναι του 1850 μέσα του 19ου αλλά είναι εντυπωσιακό πως ο, ο ζωγράφος ο αγιογράφος αποτύπωσε κάτι που το ίδιο η ανθρωπότητα περίπου 100 χρόνια αργότερα Και το έδισε με έναν τραγικό τρόπο. Ναι, ναι, Και μπορεί να το ξαναζήσει αν έχουμε κέφια. Δεν είναι, ο ο Κιμ. Ο Κιμ. Δεν είναι μόνο. Ο Κίμ είναι ο πιο ανώδυνο από ό,τι βλέπω. Αν δει του άλλου ηγέτε. Ναι. Δε πια να λαμβάνουν την Πουτιν, Αμερική. Ο ο Αμερική. Ο Πούτιν. Υπάρχουν ηγέτε, άμα θέλουν. Θα έχει τα κουμπιά τώρα τον πυρήνα Δεν έκανε μια κουμπιά. Μια οικουμενική Τραμπ. Είναι... Πούτιν. Κλεβέντη. Και λεβέντης, λεβέντης και λεβέντης, <laughs> Πρέπει να μπει. Εδώ με τις Μητροπόλεις, τώρα που είσαι αυτές τις μέρες είχες επαφές με τους ηγέτες εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, γενικότερα... Ή κάποιον νέο να μας πεις κάποιο... Ναι, κάτι που να βγαίνει εδώ είδηση, από κάτι. τη Θεσσαλονίκη. Είδα χθες τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Και εμεί λέμε όλα αυτά που λέμε εδώ... <laughs> Αυτά είναι, δυστυχώ. Πόσα χρόνια είναι αυτό. Αποστόληστε οι όμω. Πόσα χρόνια είναι 12 είδες, χρόνια. Πάνω, πάνω, πάνω. Είναι 12 χρόνια. 12 χρόνια Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη, ύστερα από 30 χρόνια που ήταν στον Εύρο στην Αλεξάνδρου. Στην Αλεξάνδρου, πολύ μια χαρά τον είδα πάντω στον Μητροπολίτη. Έχουμε να το και δούμε καιρό σε παράθυρο. Ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω πλέον τα αποφεύγει όπω παλαιότερα. Στον Παπάθιο παραμένει καιρό. Συνεχίζει τα κηρύγματά του, συνεχίζει την εκκλησιαστική του δραστηριότητα. Είναι στο Παπάφιο στο διαδίκτυο. Α, έκλεισε είναι. το θέμα αυτό. Με το αν νομίζει, έκλεισε το Παπάφιο. παπάφιο. Κλείνουν ένα, ένα. Το βατοπέδι κλείνει, το Παπάφιο Έτσι, κλείνει. Δόξα το Θεώ, τουλάχιστον παίρνει μια τάξη. Ναι, σου πω, Νίκο, ε, αυτό που ένας ε, περιπατητής ή τουρίστας δεν λέω και οι κάτοικοι βέβαια τη Θεσσαλονίκη, βλέπει είναι συνέχεια εκκλησίε. γιατί Εδώ αν περπατήσει, συνέχεια, συνέχεια. Είναι βυζαντινή πόλη. Και πραγματικά. Περίπου πόλει έχει. Στο χωριό μου, Όπου βλέπεις πολλές εκκλησίε. Αλλά εντάξει, δεν θα. Στο χωριό σου. Στο χωριό μου, στο ναι, είναι Εδώ. το χωριό σου. Δεν λέμε τώρα. Έχει πολλά σημασία. χωριά. Έχει πολλά χωριά. Είναι από έχεις. τα πολλά χωριά. Ναι, ναι. Ε, Να ξέρουμε ποιοι ήταν. Πόσες είναι. περίπου. Να ανοίξουμε τους φακέλους. Πόσε περίπου εκκλησίες έχει. Έχει πάρα πολλέ. Δεν, δεν ξέρω πόσε. Σίγουρα οι βυζαντινέ εκκλησίε και αυτό είναι που ξεχωρίζει η Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν είναι τόσο οι νεότερε εκκλησίε. Ναι, νεότερε δεν βλέπεις Στο κέντρο δεν βλέπει νεότερε. δεν Σύνεπω οι περισσότερε δεν έχουν τρούλο. Αλλά είναι χωμένε, ειδικά οι μικρότερε μέσα σε γειτονιέ. Έτσι είναι που είναι σε βάθο και άνεχα το... αργότερο οικιστικό ιστό τη πόλη. Ανέβηκε και το ναι, επίπεδο ναι. και όλε. Αυτέ Είναι σχεδόν. Φαίνονται σαν να είναι υπόγειε. Αλλά πραγματικά, αν ένα άνθρωπο ή ένα επισκέπτη τη πόλη κάνει έναν περίπατο στι κεντρικέ οδού τη Θεσσαλονίκη, θα βρει τέτοιε μικρέ βυζαντινές εκκλησίε που αξίζουν τον στίγμα τη Θεσσαλονίκη. Και είναι και Αυτό πολύ είναι, καλά προσεγμένες συντηρημένε, αναστηλωμένες πάρα πολλέ από αυτέ. Έχουν πολλά κοιμίλια μέσα για να δει παλαιό, παλαιότερε εικόνε. Και νομίζω ότι είναι κάτι που στον επισκέπτη τη Θεσσαλονίκη, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που θα δει. Και βεβαίω και οι σκέψει που θα δοκιμάσετε είναι κάτι που θα είναι το ένα θέμα. Ποια έτσι ξεχωρίζει εσύ, αν κάποιο σου λέγει θα ανέβω Θεσσαλονίκη, πού να πάω, γιατί δεν έχω χρόνο να γυρίσω όλο αυτό το Νομίζω εκλησίες. ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να επισκεφτεί τον Άγιο Δημήτριο. Ναι. Και, και για του ιστορικού λόγου που συνδέεται απόλυτα με την ιστορία τη πόλη. Και για κάποιον που έχει μία επαφή πνευματική με την εκκλησία. Βεβαίω, ένα σταθμό αυτή την. Είναι ε... Βυζαντινό νάο, δεν είναι η τη Θεσσαλονίκη. Όχι. νομίζω ότι είναι ο. Όχι, αλλά είναι ένα από του πλέον ιστορικού ναούς τη πόλη. Και νομίζω ότι ασφαλώ είναι ένα προορισμό για οποιονδήποτε είτε προσκυντή είτε έναν επισκέπτη που θέλει να δει και την αρχιτεκτονική ναόν και να επισκεφθεί έναν παλαιό βυζαντινό ναό. Εδώ ένα. Τι ακριβώ είναι, σε ποιον κεντρικό δρόμο αποστόλοι περπατούσαμε και το βλέπαμε ποιο, που είναι σαν το μοναστήρι, ναι Νίκο. που είναι ένα μοναστήρι εδώ σε ένα Η κεντρικό Στην Τσιμισκή στη... είναι πού είναι. Πού είναι, είναι στην, στην Ερμού. Στην Ερμού, στην Ερμού από πάνω. Ναι, ναι. Αυτό είναι, ένα, είναι μοναστήρι, μέσα στην πόλη, μέσα στην στον, πόλη στον ιστό yeah. της πόλης, σε κεντρικό, κεντρικότατο σημείο. Με ξεχνάμε ότι τα μοναστήρια, ε, γιατί είναι παλαιό, προϋπήρχαν yeah, το πόλη της ανάπτυξης του οικιστικού Ιστού της πόλης. Mm. Και υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει και η Μονή Βλατάδων που είναι στην ανοπόλη που είναι ένα πατριαρχικό μοναστήρι. Ε, Πολύ, α, α ας πούμε, παλαιότατο μοναστήρι, πατριαρχικό στην πόλη. Έξω από τη Θεσσαλονίκη είναι η Αγία Ναισθησία, η Υπάρχουν πάρα πολλέ μονέ, υπάρχουν πολλοί ναοί. Ε, και θα λέγαμε ότι και αυτά συ, συμβιώνουν πλέον αρμονικά με την κάθε έτσι όπω αναπτύχθηκε. Αυτό το μοναστήρι που λέμε εδώ στην Ερμού είναι σαν είναι πολυκατοικία. Είναι δίπλα και είναι, είναι οι πολυκατοικίε. Είναι, είναι η πρόσωψη τώρα που πρόσωψη, είναι διεθνέ, είτε αναπτύχθηκαν οι, οι πολυκατοικίε. Και, και κόλλησαν και έχει γίνει ένα. Είναι εντυπωσιακό, αλλά επειδή συναντά συνέχεια εκκλησίας δεν σου κάνει εντύπωση. Ναι, νομίζω ε, η Θεσσαλονίκη σου δίνει την αίσθηση, αν έχει επισκεφθεί την Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη, βλέποντα και τη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνει πώ θα ήταν ε, η Κωνσταντινούπολη αν είχαν διατηρηθεί όλοι οι ναοί ε, και ε, ε, είχε διατηρηθεί το, το Βυζάντιο. Η Εκκλησία χρώμα. από το Βυζάντιο που έχουν χτιστεί, τα βλέπαμε και χθε, η μία παίρνεται από την άλλη προς ναι. το τέλος εκεί της μισκή προς τα πέρα δεν θυμάμαι ποιος δρόμος είναι σε απόσταση ούτε 100 μέτρων η μία εκκλησία παίρνεται από την άλλη και σκέψω ότι όταν χτίζονταν οι ναοί δεν είχαν τον, ε, τα κτίρια τα σημερινά έτσι. ήταν χαμηλότερη δόμηση μικρότερη οικισμή Πολλέ εκκλησίε χτίστηκαν σε περιοχέ αργότερα μετά την άλωση που ήταν χριστιανικοί οικισμοί, αλλά νωρίτερα στόλοι, πριν νέες. την άλωση ήταν εκκλησίε που πολλέ είναι δωρεέ αυτοκρατόρων Αυτό που, που είπες όλης. με τι πολλέ εκκλησίε ισχύει για τα βυζαντινά χρόνια τη Θεσσαλονίκη γιατί από τότε φτιάχτηκαν όλα αυτά. Α, τότε έβεσαι. είχαν έτσι μια τάση να χτίζουν συνεχώ εκκλησίες η μία απέναντι από την άλλη. Γύρευε τι γινόταν. Γύρε, Ποιε εταιρείε τη είχαν λάβει, απευθεία αναθέσει, Να μην πάμε σε αυτά δεν θέλουν, να μείνουμε στο. Στο πνευματικό μέρο τη. Πρόγονη ε... Μπόμπολα, τέτοια ξέρει. Χτίσανε Ποιο τα Παρόλα αυτά, παρά την, το θρησκευτικό συνέστημα, το έντονο εδώ τη Θεσσαλονίκη και των συγχρόνων, το λέγαμε και χθε, δεν του έχουν βοηθήσει. Δεν του έχει βοηθήσει αυτό το συνέστημα στι επιλογέ. Τσοχατζόπουλοι, Βενιζέλη, Λεβέντιδε. Μια διαφάνεια. άνθρωποι τη εκκλησίας βέβαια, όλοι αυτοί βέβαια. Καταλαβαίνω. Τη τωρινή Εκκλησία, ναι, ναι. ναι, ναι. Μα δεν γίνεται να προχωρήσουμε. Ένα σταυρό τον γκάρανε, κάθε άκρη, κάθε βενιζέλο τον έχει κάνει. Δεν τον κάνει ο τσίπρα χέρια. Κάποιο τσίπρα φυλάει η χέρια παπάδων ή παππούδων. Σταυρό δεν που που έχουμε δει. δει. Χέρια παπππούδων είναι άλλο. Δεν μπορεί να έχει φετή. Ακόμη δεν το έχουμε δει. Θα κρίνει τι φετή έχει ο καθένα. Θα κρίνει με στο να πιστεύει. Όχι δεν αποκλείεται, αλλά μπορεί να το ρίξει να φυλάει χέρια. Ξέρουμε ότι φυλάει και μόνο παππούδων και όχι άλλα. Δεν μπορεί να φυλάει και άλλα χέρια. Δεν έχουμε δει. Δεν έχει δει να φυλάει τη Μέρκελ το χέρι. Δεν το φαντάζω ότι γίνεται. Δεν το έχουμε Τη δει. Σόιμπλε το χέρι. Δεν φαντάζει ότι γίνεται. Τη Σόιμπλε νομίζω ναι. Νομίζω το Σόιμπλε τον φυλάει πατρικά στο μέτωπο. Α. Mm. Μάλιστα. Ωραία. Είναι δική σου η Κασία. Όχι έχω δει βίντεο. Έχεις <σκλώσεις> δει Το έχω ακούσει από δημοσιογράφου μου. Άμα στο έχει πει δημοσιογράφους. Ισχύουν όλα και κυρώνα και όλα. Κατά τα άλλα εδώ το κέντρο έχει κόσμο. Τα Είναι τα και πεζοδρόμια και τα μαγαζιά Οι μη διακοπές ακόμα δηλαδή, δηλαδή περπατά στου κεντρικούς δρόμους έχει και δυσκολία μπορούν να πω είναι γεμάτο το πεζοδρόμιο mm -hmm. δεν ξέρω αν όλοι αυτοί μπαίνουν μέσα Ψωνίζουν και βγαίνουν έξω, αλλά έχει κίνηση όλες οι ηλικίε. Και κέντρο τη πόλη. Το κέντρο, το κέντρο, είναι το κέντρο, το κέντρο μόνο, λέμε Προφανώ έχει κίνηση. Τα γραφεία έχει Το βράδυ δεν έχει τόσο. Μια τόσο πόλη κίνηση. με έντονο φοιτητικό. μεγάλο αριθμό με και, και το κέντρο είναι 10-15 δρόμοι. Οπότε λογικό είναι όλοι αυτή Πιο μαζεμένοι, πιο όμορφοι από την Αθήνα Με το να που έχει εκεί όπου Αυτό, τώρα που που το λες. Ε, είναι οι περισσότεροι άστυγοι που έχουμε δει όλα τα χρόνια που ανεβαίνουν Πάρα πολύ Πάρα πολύ άστυγοι Δεν είχαμε τέτοια εικόνα Εντάξει στην Αθήνα δεν το συζητώ Στις άλλες πόλεις της Ευρώπης Αλλά Θεσσαλονίκη νομίζω αυτή τη φορά έχει σπάσει κάθε ρεκόρ Δεν ξέρω τι γίνεται. δηλαδή Και, και σε παπίθανα σημεία. Και σήμερα που θα αυθεί ο χιονιά, δεν είναι έτοιμο και το μετρό να κρατήσουν κάποιο σταθμό ανοιχτό για να πάνε ναι, άνθρωποι. Ναι, ναι. Έτσι είναι και αυτό. Είναι Έλα που να μην του δίνει τι ιδέε, γιατί είναι τρύπε έτοιμε με τα χώματα. Μετά Αλλά, να γίνει τυχαία μια κατοπίση. Ενώ λοιπόν έρχεται η ανάπτυξη, ενώ βγαίνουμε στα ξέφωτα, ενώ βλέπουμε διάφορε δηλώσει ότι πάμε καλά, οι άστεγοι στη Θεσσαλονίκη, σαν εικόνα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δεν το λε ότι η ηθική ανάπτυξη, ότι βγήκαμε για την κρίση, όταν βλέπει ακόμα να. Όχι, να, να σου πω κάτι. Και όλε οι, οι αναπτυγμένε χώρε τη Δύση έχουν αστέγου. Παρόλο που δεν έχουν Άρα δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Πρέπει να ότι η πολλή ανάπτυξη συνοδεύεται από πολλού αστέγου. Περισσότερου από αυτού. Και στοκούς, για να υπάρχουν και άλλοι πρέπει να υπάρχουν. Γιατί κάτι. δεν είναι ανάπτυξη για όλου. Όλη αυτοί που λέγει ανάπτυξη δεν είναι ενδιαφέροντοι την ανάπτυξη των πολλών. Οι πολλοί δεν αναπτύσσονται δεκαετίε τώρα στο σύγχρονο δυτικό κόσμο αναπτύσσονται συγκεκριμένοι από τους πολλούς και οι υπόλοιποι φυτοζωούν έχουν την αγωνία για το αύριο. Και μην ξεχνάμε ότι κάποτε το θέμα των αστέγων ήταν ένα επιχείρημα για να έρθει η ανατροπή και αν ήρθε η ανατροπή, οι άστοιγοι mm. παραμένουν έξω στου δρόμου, Αυξάνονται. Αυξάνονται κανείς, εκτός από κάποιες οργανώσεις που δείχνουν έναν ενδιαφέρον, δεν φαίνεται υπάρχει μια κεντρική πολιτική αντιμετώπισης τον, του πρόβληματος. Συζητούσαμε χτες, εσύ, εγώ τον Νίκο τον είχα γνωρίσει στο Sky, όταν είχα πάει τον 95, κάπου εκεί έφευγε ερχόσουν από την Αγγλία. 54. 4. Εγώ συγχαμβρίζω το πρώτο καλοκαίρι μετά Και τι μας έλεγες χθε για τους άστεγους Τους είχες πρωτοδύει όταν, όταν πήγα να σπουδάσω στην Αγγλία το 1994 Αυτό που με σόκαρε γιατί δεν είχα αντίστοιχες εικόνες ε, Από την Αθήνα ήταν ο τεράστιος αριθμός αστέγων Και τότε είχα δει ότι στην προσπάθεια του η Δήμη, Για να μην... Ε, Ε, πεθαίνουν από την να μην οδηγούνται στην αυτοκτονία από τη μοναξιά, ήταν να τους ενθαρρύνουν να έχουν ένα κατοικίδιο ένα, ένα ζωάκι, ένα mm -hmm. σκυλάκι. και επίσης τότε είχε ξεκινήσει το περιοδικό τομπίκι σου κάτι αντίστοιχο που υπάρχει Εδώ στην Ελλάδα, τώρα τα τελευταία χρόνια, η Ακριβώ ένα μέρο των εσόδων έμειναν στου αστέγου για να φροντίζουν από αυτά τα χρήματα και τον εαυτό του, αλλά και το ζωάκι που είχαν για να έχουν κάποιον να Ενδιαφέρον. ενδιαφέρον λοιπόν, και αυτό ήταν, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είχα κάνει και για το Πανεπιστήμιο μια εργασία για το θέμα των αστέγων και μου είχαν πει τότε από, τις, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το Δήμο που είχα μιλήσει, ότι η προσπάθειά του είναι ακριβώ να μην μην μείνουν με κανέναν τρόπο μόνοι του, είτε γιατί κάποιοι από αυτούς δεν ήθελαν να μπουν σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο για να κατοικήσουν ήθελαν να μένουν δηλαδή έξω μόνοι του, είτε άλλοι που δεν είχαν τη δυνατότητα ε, και αναγκάζονταν να μένουν στο δρόμο ε, δεν ήθελαν με κανέναν τρόπο να οδηγηθούν στη μελαγχολία και να αυτοκτονήσουν πάντως για, για έναν Έλληνα που φεύγει στα 20 του πόσο ήσουν να τότε και πάει στο εξωτερικό και βλέπει αυτό Θέλει το θέμα Ολοι άλλοι νοικοκυριά. Ναι, λογικό. Όχι πιο μικρή. Για ένα πάντως νέο παιδί που φεύγει από την Ελλάδα που δεν είχαμε κανένα, καμιά τέτοια εικόνα. Ναι. Τώρα το 1994-95 δεν υπήρχε κανένα να κοιμάται έξω. Ακόμη και αυτοί που γυρνούσαν. Μόνο ανζήπαν οι πίτροποι μετά που λέγανε δεν είχαν τέτοια ανεμέναν στο σπίτι. που βλέπω δρόμους. σήμερα και, και εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν πολύ. Δηλαδή μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Είναι πολύ χειρότερο από αυτοί που είδα στην Αγγλία το 1994 όπου ας μην ξεχνάμε η Αγγλία έχει περάσει ένα θατσερισμό ε, με όλα ό,τι βοήθησε η το... Θάτσερ όσο μπορούσε λοιπόν, ε, και από εκεί και πέρα οι πολιτικές βοηθάνε που εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες της Ακριβώς. Ευρώπης ανεξαρτήτως κυβερνήσεων κάνουν ό,τι μπορούν για να έχουν αφενός αστέγους αφετέρου φτωχούς υποψήφιους για να γίνουν άστεγοι Και όλοι οι άλλοι να φοβούνται μην καταντήσουν οι φτωχοί, οι άστεγοι. Όλο αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πακέτο. και όλα αυτά, Και ένα μνημόνιο μετά το άλλο. Μια και δεν είναι έτοιμο το μετρό για να ανοίξει να φιλοξενήσει κανένα μοναστήρι, κάνα μια εκκλησία. Δεν, ε, έχει, δεν ξέρω τι κάνουν εδώ άνθρωποι ή Ανοίγουν για να μείνουν οι άστεγοι. Τώρα θα κάνουν και παγετό. Εντάξει, ναι. θα γίνει λατρεία, ρεία αποστόλαιμα, αν ανοίξουν εκκλησίες για του άστεγου. Πώ θα πάνε να τον άστεγο να προσκυνήσει. Να σου πω μία. το περασικάνα λείψαμε να προσκινήσει τον άσυλο κατά Σωστό. Το, το Εδώ η Μητροπόλη και σε όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη και η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης αλλά και γύρω από το κέντρο Μητροπόλη, έχουν συσίτια και δίνουν χωρί διάκριση. Δηλαδή δεν δίνουν μόνο σε γυναίκε, αλλά δίνουν και σε πρόσφυγε, και, και, και σε. Εδώ θα έχει μειον, το θερμόμετρο το καιρό, θα Θα κάπου εκεί. Δηλαδή έξω δεν κάθεσε. Ε, το θέμα των, ε, δηλαδή, φιλοξενίας αστέγων σε ναούς δεν υπάρχει στη Ρώμη δηλαδή που ήμουνα και εκεί πήρχε Ούτε ένα... Ούτε εκεί, εντο... το απορρίπτουν. Ναι. ναι, εκεί ειδικά που η ναή είναι και σχεδόν μουσιακή... Έργα τέχνης. δεν δηλαδή, κολλάει όμως, τώρα και ένας άστεγος όμως, στο σπίτι είχε... του Θεού, δεν κολλάει... Ο αστέγος θα, θα πάει στο παγκάκι που έλεξα, είναι το σπίτι θα του. Θα σε διαψεύσω, λοιπόν, σε έναν υπέροχο ναό της Ρώμης, τον Άγιο Ευστάθιο, στο κέντρο κοντά στην Πιάτσα Ναβώνα κοντά στο Πάνθεον κάθε μεσημέρι αδειάζει ο ναός από τα καθίσματα ναι. και τα στασίδια στρώνονται τράπεζες και όλοι οι άστεγοι της γύρω περιοχής πηγαίνουν και τρώνε Κάπω πρέπει να είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Γιατί είναι ένα ναό εργοτέχνη μέσα. Αν του βγάλουμε στη τρία πάνε στη Ρώμη να μείνουν στη Δεν καταλαβαίνω. Μ' αρέσει να και οι τρει τώρα και φαντάζομαι και πολλοί ακροατέ συζητάμε τρόπου να αντιμετωπιστούν, να αντιμετωπιστεί το θέμα των αστέγων. Όχι ριζικά. <laughs> <laughs> Περιστασιακά. Δηλαδή ανοίγει για δύο ώρε η εκκλησία, μπαίνει τρόι, φεύγει ξαναβγαίνει στον δρόμο να μην έχει που να πάει. Ο άλλο να μην κοιμάται όταν βγαίνει το Όχι όχι ναι. Αλλά όλοι έχουμε μπει σε ένα ναι, να, πρό... Όταν κάνει κρύο για τρει μέρες να μπαίνει κάπου Στην Αθήνα στο μετρό ή στους κλιματιζόμενους χώρους Τους υπόλοιπους τον υπόλοιπο καιρό Ριζική αντιμετώπιση Να ζούμε σε μια κοινωνία που δεν θα κοιμάται κανείς σε παγκάκι Και δεν θα τρώει κανείς από κάδο Δεν παίρνει από το νου το, το, το, το θεωρούμε δεδομένο Το έχουμε συνηθίσει Ήταν το μερή, πρώτο δάχει. σοκ του Νίκου στην Αγγλία Όλων ημών όταν τους είδαμε στην πλατεία Κλαφ μόνος και εργός στην Ακαδημία σε οπουδήποτε τώρα είναι παντού. Κύριε όμως παντούδι. υπάρχει μια μερίδα ε, ανθρώπων που συνειδητά για λόγους ναι, αυτή είναι δικούς είναι ελάχιστη. δεν θέλουν. Αυτή είναι ελάχιστη, ένας είναι. μικρός αριθμός. Πια όμως α, τα σήμερα, χρόνια όμως, του Μνημονίου δεν α, θέλουν α, όλοι αυτοί. Άρα αντί να δει κάποιος ίσως πώς θα μαζέψει ε, 50 100, 10.000 ανθρώπου που είναι στο δρόμο, όμως θα πρέπει να γυρίσουμε και να δούμε τα αίτια που οδήγησαν του 10.000 ανθρώπους γιατί διαφορετικά δεν θεραπεύεται το ναι, πρόβλημα. Ναι, το Έτσι, τα αίτια όμως φτάνουν πολύ βαθιά και θέλει πολύ κουράγιο ο τα δεις αφετέρου να αρχίζει να τα αντιμετωπίζει. Είναι ένα θέμα. Και αυτό. μέχρι τότε θα είναι το μειον 10 και κάποιοι θα πεθαίνουν στους δρόμους, βέβαια, αλλά μια να άμεσα και μετά τα Για, ε, ε, τι ώρα είναι γιατί εγώ δεν βλέπω το ρολόι Παρά, Για να 20, και παρά την 20, Αρχή 20 Να, να βάλουμε τις διαφημίσεις καλύτερα δύσεις Και να μπούμε μετά. Με μετά Εδώ είμαστε σε λίγο και το συγκρότημα εδώ τραγουδάει θεσσαλονικιώτικα το καταλαβαίνει ο καθένα. δεν είναι το μακαρένα όχι, Πώ λέγεται το συγκρότημα τρανς λατίνο η κοπέλα που τραγουδάει είναι κουβανή ναι. και λέγεται φαλον χιμένε λέγεται... χιμένεθ το μάλλον φίλη και... του Τσίπρα είχε γνωριστεί τώρα στην Κούβα και την έφερε μαζί, τώρα την έφερε μαζί μετά το προσκύνημα στον Κάστρο και στην αναβάπτιση στα ιδανικά της επανάσταση. Σε ποιο ήμασταν χτε σε ένα μαγαζί εδώ τη Αλληνικότητα στην παραλία, να μην μπούμε πιο. Στον ένα τείχο είχε τον Κάστρο, το Τζε, φωτογραφίε από την επανάσταση τη Κούβα. Α, ναι. Όλο ο τείχο ήταν με ασπρομαύρε ωραίε φωτογραφίε. Ναι. ναι, δεν το επιλέξαμε γι' αυτό το λόγο, αλλά αφού μπήκαμε μέσα, ήταν, τα χαζέβα, ωραίο, ωραίο ήταν. Τον The που... Road ήταν σιγά-σιγά. Δεν πώς... ξέρω αν πρέπει να τα λέμε αυτά. σιγά. Ωραίο μαγαζί, ήταν πιο ωραίο εδώ τη πόλη. Ναι, πάρα πολύ ωραίο και είχε μέσα και Κάστρο και τέτοια. Γεια σα συντρόφια από καλαμαριά. Χρόνια πολλά και καλά και αγωνιστικά προπάντως Μπορείτε να σχολιάσετε τη γιούχα που έφαγε χθες το βράδυ ο Τσίπρα Στο θέατρο στην παράσταση για τον Ζαχαριάδη Α δεν το μάθαμε Το μάθαμε το μάθαμε Εγώ είχα την Τυχή να δω και την παράσταση Όχι της βράδυ Την έχω δει την προηγούμενη εβδομάδα Είναι για τη ζωή του Ζαχαριάδη Πολλά μπορεί κανεί να πει και να συζητήσει βλέποντας την παράσταση. Γι' αυτό θα ανέβει και ο Τσίπρα άρα τελικά κατά λίγο. Όχι για να εργαστεί, που λέει και ο Μπάμπη, ο Τζεμπάνογλου. Για αλλά να τον, δει την παράσταση και του συλλογιού Χάραν με στο θέατρο, από ό,τι μάθαμε. Γιατί έτσι. Δεν ξέρω. Εν έχει δώσει και δικαιώματα τώρα. Εντάξει, κοίτα, ο Ζαχαριάδη γενικώ προκαλεί συζητήσει όλη την αριστερά. Πήγε ένα ιστορικό ηγέτης τη αριστερά, όπω είναι ο Αλέξη Τσίπρας στο σωστό. θέατρο. Λογικό είναι τα πάθη να ξαναδυνάμωσαν. Να αναμοχλεύονται. Τα ναι, αναμοχλεύονται. Τα ναι, αναμοχλεύονται και είναι τώρα ιστορικέ προσωπικότητες Είναι ο Ζαχαριάδη ήταν στην παράσταση, ο Τσίπρας, Τσίπρας από κάτω. Θέλεσαι. Λογικό, δεν είναι μια πυρηνική σύνδεξη δημιουργήθηκε μέσα. Τι ήρθε να πάρει όλα τα φώτα, α πούμε, πάνω σου. Όχι, δεν μπορεί κάποιο άλλο ότι είναι και συνέχεια. Ah. Ό,τι κατάλαβε. Όλοι συνειδητοποιούμε. Μην βάλουμε τώρα εμεί δεν θα. Ναι, σωστό. Άλλο λόγο. Λυσάξατε, ο φθόνο θα σα τρελάνει. Τρελάνε να μα φθώνε. Ε... Προσοχή, παιδιά, μην γυρίσετε με ράσα, δεν θα το αντέξω. Σωστό. Ήρθαμε με ράσα. Ναι. Ρέιλ νοφρέ... νοφρέ... πάνε, που... πάνε πολύ το αποστόλιο τα ράσα εντωμεταξύ. Με το σκίσιμο που έχει μέχρι πάνω. Με αγγίζουν και ωραία το Όντω δεν φοράνε από μέσα τίποτα. Πιο ωραίο είναι χωρί από μέσα τίποτα. Εγώ σα το λέω. Σωστό. Ρε, Ελληνοφρένια, ή απευθεία μετάδοση του νηρώναου του Αγίου Δημητρίου. Σωστό. Εντάξει, ο Νίκο εδώ που μα λέει αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Δεν έχουμε παροπίδε, τα ακούμε όλα. Όχι, δεν συμφωνούμε ή όχι. Αλλά τα ακούμε. Ο χριστιανισμό έχει τα θέματα δόγματο-πίστη, έχει ιστορία, έχει αρχιτεκτονική, έχει παραδόσει, έχει έθιμα. Όπω και να είναι η Ελλάδα, χωρί Μεγάλη Παρασκευή δεν μπορεί να τη φανταστεί κανεί. Μεσημέρι Μεγάλη Παρασκευή δεν υπάρχει στην Ελλάδα με αυτό το φω. Και, δε θα και αργίες, αργίες, θα... δεν θα είχαμε και τρει αργίε. Τρει με τα χταπόδια τη τις... Μεγάλη Παρασκευή, τα ε. καλαμαράκια τη, με τα ουζέρη, Δεν γίνεται αυτό. Αυτά έχουν γίνει παράδοση. Σκέψτε να δουλεύαμε ολόκληρο τον χρόνο. Βγάλετε σα... Αν δεν είχαμε αργίε στο χριστιανισμό. Μαρτύριο θα ήταν. Μα τώρα είναι παράδοση. Τι απερίνει μια 28η, σε μα. Πόσε τρει μέρε. Μόνο μία αργία. Μία 25η. Ναι, δύο. Που είναι και ο Ευαγγελισμό εκεί. Πού και Táδεσαι. Έτσι ξεκίνησε yeah. Λοιπόν, άλλο εδώ ο Διαμάντης. Η θεματολογία είναι κάποιο είδου τρολάρισμα <laughs> <laughs> <laughs> Εύλογη η απορία σου <laughs> ναι, ναι, και αυτό ναι, ε, Έχουμε άλλα μενήματα εδώ από το Instagram Καλωσόρισες Twitter Instagram Από το Instagram της Ελληνοφρένης Καλωσόρισε στην ερωτική πόλη Ο, Σας τα Αυτά λέω εγώ είναι, τα λέμε εδώ Κανένα τρίγωνο φ... Κάνατε. φάγατε Δεύτηκα και εγώ Ναι Όχι ακόμα ε, Ναι σε όλα. Α, ε, σε όλα Δεν έχουμε φάει Ναι, όλα. ναι όχι όχι <σχεύσαι> ε, Καλέ τι λέτε για τις πολιτικές επιλογές των Θεσσαλονικιών Εδώ έχουν την Παναγία τη δεξιά Λοιπόν, περπατούσαμε πάλι χθε με τον Νίκο εδώ που τα ξέρει όλα και βλέπουμε ένα ναό, τον κοιτάμε και από μακριά, εκεί που είναι οι δύο ναοί κοντά ο ένα απέναντι από τον άλλον και λέγεται πώ λέγεται ρε Νίκο. Τη είναι η Παπαντή και απέναντι είναι η Παναγία δεξιά. Λέγεται Παναγία δεξιά. Όλοι, του Κυριάκου. Δεν έχει να κάνει, μην πάει δεξιά. το μυαλό σου ακόμα στην Ο Κυριάκο πάει μόνο εκεί. Ναι, και ο, ο, ο Καραμαλή παλιότερα. Ο, ναι. Ε, υπάρχει και Παναγία αριστερά. Αν είχε αριστερά. Υπάρχει αριστερά. Όχι, δεν υπάρχει έχει να κάνει με τα πολιτικά. Ε, λέω, ούτε και ελειώσει. οι άλλοι έχουν να κάνουν τα πολιτικά. Ήδη διε δεν υπάρχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, Τέλος πάντων. Και λέγεται Παναγία η δεξιά από πού έχει βγει το όνομα. Ε, Κρατάει, α πούμε, ασύνε, το δημιού... βρέφο δεξιά, μήπω αντί για αριστερά, όπω τα άλλα. Κάνα τέτοιο Πε θα παίζει, φαντάζομαι. Να έχει πιάσει αδιάβαστο. Ήδε, όπω είναι εξ... το δρόμο. Ε, εδώ. <σχε> δεξιά του δρόμου. <σχε> <σχε> όπω <σχε> <όπως σχε> περπατά, <Όπως προτάσεις>, δεξιά. <σχε> <σχε> Ποια είναι η δεξιά. <σχε> <σχε> και αριστερή είναι η άλλη, παπαντή Μάλλον θα είναι κάτι πιο απλό και εμεί πάμε να του δώσουμε τώρα ε, εδώ. Αυτό σου λέω. Και εδώ λέει η άλλη ακροάτρια, η φίλη μα η Αθηνά. Εγώ δεν πιστεύω ότι τα φοράτε στα στήθια, τα σηματάκια, τι κονκάδε που στείλανε. Δείξε βίζει αποστόλη. Θα ανεβάσω, θα ανεβάσω φω Το στίχη μου. Λοιπόν, θα σου βάλουμε το σηματάκι μέχρι τότε πάντω. Ναι, ναι. Παθεί, ε! Για πε, νυκά. Πώ το βρήκε. Ποιο είναι. Κρατάει το βρέφος δεξιά. Δεξιοκρατούσα. Δεξιοκρατούσα, δεξιοκρατούσα. Γιατί σε όλες τις άλλε κοινωνίε. Δεν δεξιά. Κρατάει από δεξιά. Η οικογένεια, από τί, δεν ξέρω τι. Αυτή είναι η Ντόρα η τώρα δεξιοκρατούσα, ναι. Και ο Κυριάκο. Οπότε, τώρα που τελειώνουν και αυτέ οι μέρε των αργιών, αύριο μεθαύριο, μια γιορτή αύριο των φώτων, μεθαύριο το Αγιανιού, μπαίνουμε πια σε ρυθμούς κανονικού, πάμε για εκλογέ, αξιολογήσει, εκλογέ στη μισή Ευρώπη, κρίσιμε εκλογέ, στην Ελλάδα μπορεί, μπαίνουμε σε ένα ρυθμό, έρχεται η ανάπτυξη, απολαμβάνουμε του καρπού, βγαίνουμε στην αγορά, τα ακούγαμε και χθε, στι αγορέ Ναι, ναι, ήρθε το 16, συγγνώμη. Ναι. Είμαστε ήδη τώρα Πόσο έχει ο μήνα, 5 έχει σήμερα. Σε πιο τρίμηνο του 16 είμαστε τώρα. Πέντε μέρε ανάπτυξη έχουμε κλείσει, το έχει καταλάβει. Καλά, έχουμε ζήσει και 6 μήνε μνημόνιο. Χωρίς, το χωρίς βλέπουμε μνημόνιο. Δεν Ναι, ναι, εκείνο του πρώτου 6 μήνε μετά το μνημόνιο. Εντάξει, παλιά. Λοιπόν, θέλει να σα ακουρώ εδώ συνάδελφο και χριστιανό. Υπάρχει Παναγία Τρίχερη, ε, εκεί ψάξου μου λέει. Ε, ε, υπάρχει Τρίχερη. Τριχερούσα. Τριχερούσα. Τρίχερη. Έτσι μου πάνε, Τρίχερη. Ή τριχερή αυτή. με τρίχες, όχι τρι... <laughs> τριχερή, <laughs> με τριχέρια χέρια <laughs> μάλλον. Θα <Σε> κάνουμε <laughs> ανάλυση τώρα γεωράφη. δεν τσέρα, πώς βγαίνουν τα ονόματα, έχει μια ναι. αξία. Ε, είναι, έχει να κάνει με την απεικόνιση της εικόνας, όπου Ε, βρίσκεται ένα όπου, όταν τη δει εικόνα, στο κάτω μέρο τη εκκλησία, υπάρχει ένα χέρι ακόμα που έχει μια ολοκληρώμη του αναλύματο. Γιατί ναι. μετά θα πούνε ότι όντω ακούνε το λεφόν τη εκκλησία, όχι. Αυτά έχουν ενδιαφέρον. Είναι λαογραφικά αυτά, δεν είναι θρησκευτικά. Αν τα δει κανεί, αν σταθεί στη, στη θησκευτική πλευρά, χάνει όλε τι άλλε. Είναι πολύ ωραία αυτά. Οπότε, το χέρι είναι, συνδέεται με το σώμα, είναι κάτι σαν τερατογένεση. Δεν είναι Διαφημίσεις Διαφημίσει βάλει Ξέρω που θα το πάει τώρα. Βάλε διαφημίσει και. <laughs> Nie και να ακούμε πάλι έναν Κωνσταντίνα. Παπα-Κωνσταντίνο. Όχι, έναν. τον Κωνσταντίνα. Ναι, ένα κομμάτι ακόμη, έτσι λέμε. Mm. Ακούμε, έχω ένα φασιανό στο σπίτι μου. Άνοιξε τα παράθυρα να βγει. <laughs> πώς μπήκε <laughs> ο μέσα ο φασιανό, Βρεστανίδα. Πάνω από το τζάκι, Ραπέλα. Ένα σταθόπουλο που δεν λέμε τέτοια. Πεντάκι ο σταθόπουλο. Ένα γκίνη. Γκίζει. Γκίνη. Όλοι γκίνοι. Τι είναι ταξιδιωτικό. Έχει μια τσάντα γκίνη. Μα κοιτώ, αυτό το είπα. Λοιπόν, και είναι και η δασκάλα μα εδώ, η οποία υπηρετεί στοιχείο, έτσι. Δεν ακούγε από εκεί δεν λέω Είναι η δασκάλα που υπηρετεί στοιχείο. Τι είναι, Γεια στην την καθημερινή, καθημερινή, ήρθε εδώ, επειδή είναι Θεσσαλονικά, ήρθε ε, άδεια και ορθμοστών. Όλοι γυρίζουμε στι ρίζε Τις μέρες των γιορτών. Διδάσκει τα Ελληνόπουλα. Mm. Φαντάζομαι. Καλύτερα και... από τον Άδωνη. Κάνει μαθήματα ρητορική. Όχι, αυτό κάνει. μαθήματα ρητορική. Για πε, Νίκο, τι. Εκείνα δει εκκλησίε. Στοιχείο. Επόμενη εγπομπή. Πιο, πιο πολλέ από ό,τι εδώ. Όχι, όχι. Α. Σαν τη Θεσσαλονίκη νομίζω δεν υπάρχει. Όχι, Θεσσαλονίκη όχι. είναι κορυφαία από αυτά. αυτά. Και είναι και το βιζάντι που έχει, επειδή έχουν διατηρηθεί, γιατί και στην Αθήνα μπορούν να υπήρχαν, αλλά η αντιπαροχή τα διέλυσε όλα και τα προηγούμενα. Η Αθήνα δεν είχε τέτοια. είχε πάρα. γιατί είχε το ψαρχείο. Στη Θεσσαλονίκη ήταν βιζάντινη πόλη. Ναι, ναι, η Αθήνα Μην έχει τα... κρατάει από τρει. Αφήστε κάτι και στη Θεσσαλονίκη, όλα η Αθήνα. Πάρα πολλά αφήνουμε. Τα καλύτερα στην τζουκάκια, τα καλύτερα στιρόπιτε, βάτσε. Μπουγάτσε. Μπουγάτσα με κρέμα, σαν τη Θεσσαλονίκη. Τα σιροπιαστά, τα τρίγωνα. Τα, τα καλύτερα γλυκά και αλυσί. Πιο βαμένε γκόμενε, έτοιμε για γάμο. Όλα εδώ τα αφήν Υπάρχουν. Του περπατά Τσιμισκή, βλέπει τα στεφάνια κρέμοντα που είσαι τη Σάντε Σέτμα, <χι> λε, άτορ θα μου παντρευτεί. <χι> <Και χι> είναι όλε υπερπαραγωγοί, διαπαντά αγάπη, πού πάμε όλοι. Πασαρέλα είναι έχει... η Τσιμισκή, καταλήγει κάπου αυτό. Γι' αυτό έχει εκκλησίε. Μπαίνει επί τόπου μέσα και <χι> έλαβα. Στην μπαραγιά τη δεξιά. Κιάνει και, και ένα κουμπάρο βαμένο, Κουμπάρι βαμμένο. Αυτό είναι το θέμα. Είναι όλοι βαμμένοι. Κάνει ένα μυστήριο στο λεπτό, μυστήρι, μυστήρι, στο, μυστήρι. στο πόδι. Τι λένε διαζυγέ σε μισή ώρα, ο τι είπαν και. Ναι, και θα τα ο... βγάζουν αμέσως. Ναι, τα βγάζουν. Το σε 5 λεπτά, τη μισή ώρα. Πρώτη φορά παντρευτικά. Κάπω έτσι με αυτέ τι βαθιστόχαστε Θα κάνουμε και εκπομπή. Αν δεν βγούμε. Ναι, αν δεν δε μα ακούσετε, πάμε να πει δεν βγήκαμε εμεί στο σταυρό. Νίκο, μια κουβέρτα τη δώσανε μετά. Δεν μα δώσουν κάτι. Ναι, αλλά έπιασε το σταυρό η Μανταλένα. Ε. Αν πέσει το θερμαϊκό τι θα πιάσει. Ό,τι βρει κάτω. <laughs> που κανένα <λιπάρχη, laughs> λυπάμαι. Πολλά θα βρει κάτω. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Να καλά. Καλά να είστε. Μην ανησυχείτε αν δεν βγείτε. Μετά θα σα ταχτοποιήσω εγώ πάρα πολύ καλά. Νημείο. Uh. Ναι, κάνω Νίκο, πρώτη τάξη. Εγώ θα το γυμνώ. Το όνειρό μα. Ε, ευχαριστούμε και τον Αλέξη Θα πούμε τα υπόλοιπα αύριο εδώ από το Real της Θεσσαλονίκης Σε λίγο μαγκαζίνο σύνδεση κάτω με την Αθήνα Γεια σας, Γεια σας.